Λόγος 26. Περιδιακρίσεως Αγίου Ιωάννου συναίτου ή Ιωάννου της Κλίμακος. 308. Ας μη λυπούμεθα όταν επιπολάεται ζητούμε κάτι από τον Κύριο και δεν μας εισακούει. Ο Κύριος βέβαια θα ήθελε να γίνουν όλοι οι άνθρωποι μέσα σε μια στιγμή απαθής, αλλά σαν προγνώστης γνωρίζει ότι δεν είναι το συμφέρον του αυτό. Όλοι όσοι προσεύχονται και δεν εισακούνται από το Θεό τα αιτήματά τους, οπωσδήποτε για κάποια από τις εξής αιτίε δεν εισακούνται. Ή διότι ζητούν πρώτης ώρας, ή διότι ζητούν με αναξιότητα και καινοδοξία, ή διότι αν εισακούνταν, επρόκειτο να υπερηφανευθούν, ή να πέσουν μετά την απόκτηση του αιτήματό του σε αμέλεια. 31. Έφυγαν όλα τα πάθη από μερικούς ανθρώπους, όχι μόνο πιστούς αλλά και απίστους, εκτός από ένα πάθος, δηλαδή την υπερηφάνεια. Αφέθηκε μόνο αυτό, διότι μπορεί να αναπληρώσει όλα τα άλλα, εφόσον είναι το πρωταρχικό κακό και έχει τόσο μεγάλη βλαπτικότητα, ώστε και από τους ουρανούς να δείχνει κάτω αγγέλους. 400. Κανείς νομίζω δεν αμφιβάλλει ότι οι δαίμονες και τα πάθη Φεύγουν από την ψυχή ή για ορισμένο καιρό ή για πάντοτε. Λίγοι όμως γνωρίζουν πόσες είναι οι αιτίες και οι τρόποι αυτοί στις απομακρύνσεως. Καίγεται το υλικό των αμαρτημάτων και εξαφανίζεται με το θεϊκό πυρ. Όταν δεν το υλικό εκρυζωθεί και η ψυχή καθαριστεί, τότε παίρνουν και τα πάθη το δρόμο τη αναχωρήσεως. Έπειτα όμως χρειάζεται πολύ προσοχή, μήπω και τα τραβήξουν πάλι κοντά μας με την υλόφρονα ζωή και τη ραθυμία μας. Φεύγουν ακόμη επίτηδες οι δαίμονες για να μας ρίξουν στην αμεριμνησία, ώστε έπειτα αφηδίως να επιτεθούν και να αρπάξουν την άθλια ψυχή μας». Γνωρίζω και μια άλλη υποχώρηση που κάνουν τα θηρία. Υποχωρούν όταν η ψυχή υποστεί μεγάλο εθισμό στα πάθη και ταυτιστεί εις το έπακρον μαζί του, διότι πλέον γίνεται η ίδια εχθρό και επίβουλο του εαυτού τη. Παράδειγμα σε αυτό έχουμε τα νήπια τα οποία, ύστερα από μακροχρόνια συνήθεια θυλασμού, θυλάζουν αντί μαστού τα δάχτυλά του. Γνωρίζω και μία πέμπτη ακόμη απάθεια η οποία έρχεται στην ψυχή από πολύ απλότητα και επενετία καιρεότητα, διότι δίκαια η βοήθεια αυτών παρά του Θεού ο οποίος σώζει τους ευθύ στην καρδία όπως λέει ο 7 ο ψαλμός στο στίχο 11 και τους απαλάσει από τα κακά χωρίς αυτοί να το αντιλαμβάνονται όπως ακριβώς και τα νύπια, ενώ έχουν γυμνωθεί, δεν το καταλαβαίνουν και τόσο. Τεσσαρακοστών πρώτων Η κακία και το πάθος δεν υπάρχουν εκ στην ανθρώπινη φύση, διότι ο Θεός δεν είναι δημιουργός παθών. Αντιθέτως από αυτόν, εδημιουργήθηκαν μέσα στους ανθρώπους πολλές φυσικές αρετές, από τις οποίες εύκολα διακρίνεται η ελεημοσύνη, αφού και οι δολουλάτρες είναι ευσπλαχνικοί, η αγάπη, αφού και τα άλογα ζώα πολλές φορές δάκρυσαν για τη στέρησή τους από τα άλλα, πίστης αφού υπάρχει έμφυτη μέσα μας, μέσα σε όλοι μας, η ελπίς. Η ελπής αφού και όταν δανειζόμαστε και όταν δανείζουμε και όταν ταξιδεύουμε στη θάλασσα και όταν σπέρνουμε, πάντοτε ελπίζουμε κάτι καλύτερο. Εάν λοιπόν, όπως απεδείχθη, η αγάπη είναι φυσική των ανθρώπων αρετή, ακόμη δεν είναι σύνδεσμος και πλήρωμα νόμου. Άρα οι αρετές δεν είναι ξένες προς την ανθρώπινη φύση, Ας ασχηθούν, λοιπόν όσοι προβάλλουν αδυναμία στην απόκτησή τους. Τεσσερακοστόν δεύτερο Αρετές υπέρ την ανθρώπινη φύση είναι η αγνώτη, η αοργησία, η ταπεινοφροσύνη, η προσευχή, η αγρυπνία, η νηστεία, η συνεχής κατάνοιξη. Σε όλες από αυτές, σε άλλε από αυτές έχουμε πρότυπα και διδασκάλου ανθρώπους, σε άλλε έχουμε αγγέλους και σε άλλες ο ίδιος ο Θεός Λόγος είναι διδάσκαλος και χορηγός. 43. Όταν έχουμε μπροστά μας δύο κακά, πρέπει να εκλέγουμε το ελαφρότερο. Επί παραδείγματι, πολλές φορές ενώ προσευχόμεθα, «Μας ήλθαν αδελφοί». Και αναγκαστικά θα κάνουμε ένα από τα δύο. Ή θα σταματήσουμε την προσευχή, ή θα λυπήσουμε τον αδελφό μας, αφήνοντάς τον να φύγει άπρακτος. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να σκεφτούμε ότι η αγάπη είναι ανώτερη από την προσευχή, διότι κατά κοινή ομολογία η προσευχή είναι μία επιμέρους αρετή, ενώ η αγάπη της περικλεί όλες. Κάποτε, Άλλη περίπτωση. Όταν ήμουν ακόμη νέος, επήγα σε κάποια πόλη, σε κάποια κομμόπολη, δεν ενθυμόμαι ακριβώς. Και καθώς κάθισα στο δραπέζι, μου επιτέθησαν συγχρόνως οι λογισμοί της γαστρυμαργίας και της καινοδοξίας. Και προτίμησα να νικηθώ από την καινοδοξία, δηλαδή να εγκρατευθώ και να επενεθώ ως ασκητικός και νηστευτής διότι φοβήθηκα το τέκνο της κοιλιοδουλείας, δηλαδή την πορνία. Εγώ γνώρισα ότι στους νέους πολλές φορές ο δαίμονας της γαστριμαργίας νικά τον δαίμονα της κοινοδοξίας. Αυτό είναι και πιο φυσικό. 404. Για τους κοσμικούς Ρίζα πάντων των κακών η φιλαργυρία. Στην πρώτη προστιμόθε επιστολή το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Εννοώ για τους μοναχούς η γαστρή μαργία. Σε ανθρώπους πνευματικούς αφήνει πολλές φορές ο Θεός κατ' οικονομία μερικά σήμαντα πάθη. Κατηγορώντας δε αυτοί συνεχώς τον εαυτό τους για τα μικρά και αθώα αυτά πάθη αποκτούν να αναφέρεται ο πλούτο ταπεινοφροσύνης πέμπτον. Στα πρώτα βήματα της μοναχικής ζωής, αυτό που δεν βρίσκεται κάτω από υπακοή, δεν είναι δυνατόν να αποκτήσει ταπείνωση, διότι καθένας που μαθαίνει μόνος του μία τέχνη, περιπίπτει σε εγωισμό και επίδειξη. έκτον. Σε δύο γενικότερες αρετές κατόρθωσαν η πατέρας την πρακτική ζωή. Στην ιστεία δηλαδή και στην υπακοή. Και πολύ φυσικά, διότι μία από αυτές φωνεύει τις ειδονές, ενώ οι άλλοι χορηγώντας ταπείνωση εξασφαλίζει την επιτυχία της προηγούμενης. Ομοίως και το πένθος έχει δύο καλά. Εφόσον και την αμαρτία φωνεύει, και την ταπεινοφροσύνη προξενή. Τεσσερακοστόν έβδομον Ίδιον των ευσεβών είναι να δίδουν στον καθένα που ζητεί. Τον ευσεβεστέρων και σε εκείνον που δεν ζητεί, αλλά το να μην διεκδικεί κανείς αυτό που το αφαίρεσαν και μάλιστα όταν έχει δύναμη, αυτό είναι μάλλον ίδιο μόνον των απαθών. 48. Ας μην μπαύσουμε να εξετάζουμε πού βρίσκεται το εαυτός μας σε κάθε πάθος και σε κάθε αρετή. Στην αρχή, στη μέση ή στο τέλος. Όλοι οι πόλεμοι των δαιμόνων εναντίον μας οφείλονται σε μια από τις εξής αιτίε Στη φιλιδονία ή στην υπερηφάνεια ή... Στο φθόνο των δεμόνων. Από αυτούς, οι πόλεμοι της τελευταίας περιπτώσεως είναι μακάριοι. Της Δευτέρας, Πανάθλη και της Πρώτης, Αχρή, Όλος Διόλου. Τεσσερακοστόν Υπάρχει κάποια αίσθησης ή μάλλον Έξεις, που ονομάζεται φερέπονος, φερέπονος. Όποιος εχμαλωτιστεί από αυτήν δεν πρόκειται να δηλιάσει ποτέ και να αποστραφεί τον κόπο και τον πόνο. Από την αίδημι αυτή αίσθηση, τη φερέπονο όπως την είπαμε, από αυτή λοιπόν την αίσθηση και έξι συνήθεια, Κρατήθηκαν και οι ψυχές των ομαρτύρων και έτσι κατεφρόνησαν με ευκολία τα βασανιστήρια. 50. Άλλο πράγμα είναι η φυλακή των λογισμών και άλλο η τήρηση του νοός. Όσο απέχει η Ανατολή από τη Δύση τόσο είναι πιο ψηλά και πιο κοπιαστική η δεύτερη από την πρώτη 51 Άλλο πράγμα είναι το να προσεύχια εναντίον των λογισμών. Άλλο το να αντιλέγει προ αυτού, και άλλο το να του εξουθενώνει και να του αφήνει πίσω σου. Για το πρώτο μαρτυρία εκείνο που είπε: ο Θεό, ει τη βοήθειά μου πρόσχεσαι, Ο Δαβίδ. Για το δεύτερο εκείνο που είπε: Αποκριθήσομε τις ονειδίζουσέμη λόγων αντιρητικών» Ψαλμός Ρ. Ι. 42 Ή «Έθου ημάσεις αντιλογίαν της γήτωσην ημών» Ψαλμός Ω. 7 Και για το τρίτο μαρτυρί πάλι εκείνος που έψαλε «Εκοφώθην» και «ΟΥΚ άνοιξα το στόμα μου» Ψαλμός Λ. Ι. 10 ή «Εθέμιν αυτό φυλακήν εν το συστήσε των αμαρτωλών εναντίον μου, ψαλμός λανδαΐτα» Ή «Οι περήφανοι παρινόμουν εως φόδρα, αποδέτησής θεωρίας εγώ ουκ Ψαλμό Ψαλμός Ρογιωταΐτα 51 Όποιος λοιπόν χρησιμοποιεί το δεύτερο τρόπο, αναγκάζεται πολλές φορές να χρησιμοποιήσει τον πρώτο, επειδή βρίσκεται απροετοίμαστος. Όποιος χρησιμοποιεί τον πρώτο, δεν μπορεί ακόμη να απομακρύνει τους εχθρούς με το δεύτερο τρόπο. Και όποιος χρησιμοποιεί τον τρίτο τρόπο, έφτισε και εξευτέλισε ολος διόλου τους δαίμονες. Λόγος Περιδιακρίσεως 52. 52ο Είναι εκφύσεως αδύνατον ένα πράγμα σώματο όπως είναι ο νους, να περιορίζεται εντός του σώματος. Όλα όμως είναι δυνατά σε εκείνον που απέκτησε μέσα του τον Θεόν. 53. τρίτον Εκείνοι που έχουν καλή όσφρηση μπορούν να αντιληφθούν κάποιον που έχει πάνω του κρυμμένα αρώματα. Ομοίως και μια καθαρή ψυχή, όταν πλησιάσει κάποιον που έχει την ευωδία, που και αυτή απέκτησε από το Θεό, ή τη δυσοδία, που και αυτήν κάποτε είχε, αλλά τώρα ελευθερώθηκε τελείως, αμέσως της αντιλαμβάνεται, τη στιγμή που οι άλλοι γύρω δεν αισθάνονται τίποτε. 54. Να γίνουν όλοι απαθείς δεν είναι βεβαίως δυνατό. Να σωθούν όμω όλοι και να συμφιλειωθούν με το Θεό δεν είναι αδύνατο. 55. Μην αφήσεις να κυριαρχούν επάνω σου οι αλόφιλοι εκείνοι λογισμοί που αρέσκονται να πολυεξετάζουν τα μυστικά και στα σχέδια του Θεού ή τις οπτασίες που εμφανίζονται σε μερικούς ανθρώπους και οι οποίοι σου παρουσιάζουν χωρίς να το καταλάβουν και χωρίς να το καταλάβεις κι εσύ, το Θεό ως προσωπολύπτη Οι λογισμοί αυτοί και είναι και με ευκολία αναγνωρίζονται ως τέκνα της Ιήσεως 56. συνιστάτε πολλές φορές ένας δαίμον της φιλαργυρίας που υποκρίνεται την ταπεινοφροσύνη. Συνιστά δηλαδή να μην ελεούμε για να μην πέσουμε δίθεν στην αθραπαρέσκεια και στην κοινοδοξία. Και συναντάτε αντιθέτως ένας δαίμονας της κοινοδοξίας καθώς και της φιλιδονίας, που μας προτρέπει στην ελεημοσύνη Αν λοιπόν καθαριστούμε και από τα δύο αυτά πάθη Ας μην πάψουμε να ελεούμε σε κάθε περίσταση 57. Είπαν μερικοί ότι οι δαίμονες έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους Εγώ όμως γνώρισα καλά Ότι όλοι επιζητούν την καταστροφή μας 58. Πριν από κάθε πνευματική εργασία είτε εξωτερική είτε εσωτερική προηγείται η δική μας πρόθεση και ο πόθος μας καθώς και η βοήθεια του Θεού. Κι αν εμείς δεν καταβάλουμε τα δύο πρώτα δηλαδή την πρόθεση την καλή και τον πόθο το τελευταίο δηλαδή η βοήθεια του Θεού, δεν πρόκειται να επακολουθήσει. 5.29 Όπως λέγει ο εκκλησιαστής, «Κερός παντί πράγματι το υπό των ουρανών, τρίτο κεφάλαιο», στο παντί πράγματι συμπεριλαμβάνονται και κάθε τύπο που ανήκει στην ιερή ζωή των μοναχών. Γι' αυτό, αν το νομίζετε καλό, Α το λάβουμε αυτό σοβαρά υπόψη μα, και σε επιζητούμε σε κάθε καιρό τα αρμόδια. Διότι οπωσδήποτε σε όλους τους αγωνιζομένους υπάρχει καιρός της απαθίας και όταν είναι πνευματικός νύπι ο καιρό της εμπαθίας. καιρό των δακρύων και καιρός της σκληροκαρδίας. Καιρός της υποταγής και καιρός της προσταγής. Καιρός νηστείας και καιρός φαγητού. Καιρός πολέμου κατά του εχθρού που λέγεται σώμα. Και καιρός που και θανατώνεται η ζαρκική πύρωση. Καιρός ψυχικής κακοκαιρία και καιρός ψυχικής γαλήνης. Καιρός καρδιακής λύπης και καιρός χαράς πνευματικής. Κερος διδασκαλίας και κερος ακροάσεως, κερος σαργικών μολύσεων ίσως απτινίσι, και κερος καθαρισμού λόγω της ταπεινόσεως, κερος πάλι και κερος ασφαλίας και αναπάυσεως, κερος ησυχία και κερος εφτάκτου περισπασμού, κερος αντιαλήπτου προσευχής και κερος καθαράς και ειλικρινούς διακονίας. Ας μην επιζητούμε λοιπόν απατημένοι από εγωιστικό ζήλο τα του καιρού πρώτου καιρού ούτε τα του θέρου στο χειμώνα ούτε τα του θερισμού στη σπορά. Άλλο είναι ο καιρός που θα σπύρουμε τις πνευματικούς μας κόπους και άλλος ο καιρός που θα θερίσουμε τις ανεκδίγητες χάριτες. Αν δεν κάνουμε έτσι, δεν θα αποκομίσουμε ούτε τα αρμόδια στον καιρό του. Εξ Μερικοί έλαβαν από το Θεό τις Άγιες αμοιβέ των κόπων τους πριν από τους καμάτους. Άλλοι μετά τους καμάτους και άλλοι την ώρα του θανάτου, σύμφωνα με την ανεκδίγητη οικονομία του Θεού, αξίζει τώρα να ερευνήσουμε σε ποια από αυτές τις περιπτώσεις συμβαδίζει περισσότερο η ταπεινοφροσύνη. Οπωσδήποτε στην τελευταία. 61 Υπάρχει απόγνωσης που οφείλεται στο πλήθος των αμαρτιών και στο βάρος της συνειδήσεως και στην αφόρητη λύπη διότι γέμισε όλος διόλου η ψυχή από τραύματα και καταποντίστηκε από το βάρος τους στο βυθό της απογνώσεως. Και υπάρχει και άλλη απόγνωση που μας συμβαίνει από υπερηφάνεια και ίση διότι θεωρούμε ότι δεν άξιζε να πάθει μια τέτοια πτώση ο εαυτό μας. Τούτο είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα που θα διακρίνει ένας προσεκτικός παρατηρητής στην κάθε μία. Στην πρώτη παραδίδεται ο άνθρωπος στην αδιαφορία, ενώ στη δευτέρα συνεχίζει με απόγνωση του ασκητικούς του αγώνες, πράγμα επιζήμιο. Θεραπεία του ενός είναι η εγκράτεια και η ευελπιστία και του άλλου η και το να μην κρίνει κανένα. 62. Ας μην θαυμάζουμε και ας μην παραξενευόμαστε όταν βλέπουμε μερικούς να προφέρουν καλούς λόγους ενώ διαπράττουν έργα πονηρά. Αυτό προέρχεται από την ίηση. Και τον όφι άλλωστε εκείνο στον παράδεισο η ίσις μάλλον τον κατέστρεψε ανυψώνοντάς τον. Εξικοστών τρίτων. Σε κάθε ενέργειά σου και σε κάθε συμπεριφορά, είτε είσαι κάτω από υποταγή, είτε όχι, είτε πρόκειται για κάτι φανερό, είτε για κάτι εσωτερικό, να έχεις ως τύπο και ως κανόνα τούτο, για να διακρίνεις αν αυτά γίνονται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Εάν δηλαδή ένας αρχάριος επιτελεί κάποιο πνευματικό έργο, και δεν αποκτά από αυτό περισσοτέρα ταπείνωση από ό,τι έχει, νομίζω ότι το έργο αυτό δεν γίνεται κατά θεών, Είτε μικρό είναι, είτε μεγάλο. 64. εικοστών Εμείς λοιπόν οι νύποι και οι αρχάροι θα πληροφορούμε θα το θέλημα του Θεού με τον τρόπο που ανέφερα. Η ίσως με το σταμάτημα των πολέμων του διαβόλου και η τέλη με την προσθήκη και την αυθονία του Θείου Φωτός. Όσα κατορθώνουν οι μεγάλοι, τα θεωρούν μικρά, χωρίς ίσως να είναι μικρά. Όσα όμως οι μικροί τα θεωρούν μεγάλα, δεν είναι οπωσδήποτε μεγάλα, ούτε τέλεια. 65 Πέμπτον η ατμόσφαιρα που καθάρισε από τα σύννεφα μας παρουσίασε λαμπρό τον ήλιο και η ψυχή που απειλάγει από τις προλήψεις και αξικόθηκε της αφέσεως των αμαρτιών οπωσδήποτε αντίκρισε το θείο φως. Εξικοστών έκτον Άλλο πράγμα είναι η αμαρτία και άλλο η αργία και άλλο η αμέλεια και άλλο το πάθος, και άλλο οι πτώσει. Όποιος μπορεί με τη βοήθεια του Κυρίου να τα ερμηνεύσει, ας τα προσεκτικά. Την αμαρτία, την αργία, την αμέλεια και την πτώση. 67 έβδομων Μερικοί μακαρίζουν, ανάμεσα στα πνευματικά χαρίσματα ότι φαίνεται εξωτερικά και ότι θαυματουργεί και δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν πολλά αλλά νότερα και απόκριφα τα οποία γι' αυτά τα οποία γι αυτό και δεν χάνονται 68. έκεινος που πέτυχε την τέλεια κάθαρση αν και δεν βλέπει την ίδια την ουσία της ψυχής του πλησιών Βλέπει όμως σε τι κατάσταση βρίσκεται. Εκείνος που προοδεύει αλλά δεν έφτασε ακόμη στην τελειότητα αντιλαμβάνεται την ψυχική κατάσταση του πλησίον από τις σωματικές εκδηλώσεις του. Εξικοστών ένατων Όλη η γη φωτιά εξαφάνισε πολλές φορές ολόκληρο δάσος. Ομοίω μια μικρή τρύπα σε ένα δοχείο μας κατάστρεψε όλο τον κόπο. Συμβαίνει μερικές φορές ώστε η ανάπαυση του εχθρού μα, δηλαδή του σώματός μας, να διαχείρει τους λογισμούς χωρίς να επιφέρει σαρκική πύρωση. Κι άλλες φορές συμβαίνει ώστε η καταπίεση και η θλίψη του σώματος να προκαλεί ακόμη και σαρκικές κινήσεις. Και τούτο για να μην στηριζόμεθα στους αυτούς μας, αλλά σε εκείνων, των Θεών δηλαδή, που μπορεί να θανατώσει τη ζωντανή, δηλαδή τη σάρκα, με τρόπο που εμείς δεν γνωρίζουμε. 71. Όταν δούμε κάποιου αδερφού να μας δείχνουν εν κυρίω πολύ αγάπη, προς αυτούς περισσότερο ασφιλάξουμε φυλάξουμε το απαρησίαστον, διότι τίποτα δεν διαλύει τόσο την αγάπη όσο η παρησία. Επιπλέον, δημιουργείται και μίσος. Από αυτό το απαρησίαστο. <coughs> 72 Δεύτερος Ο φθαλμός της ψυχής είναι νοερός και περικαλής και αν εξαιρέσουμε τους αγγέλους υπερβαίνει στην ωραιότητα το κάθε είναι δε και πολύ διεισδυτικός. Γι' αυτό πολλές φορές μερικοί εμπαθείς κατόρθωσαν να διακρίνουν σε άλλες ψυχές που τους αγαπούσαν υπερβολικά τις μυστικές σκέψεις τους. Και μάλιστα όταν δεν ήταν βυθισμένοι στα κάθαρτα πάθη της αρκός. 73. τρίτων Σε εκείνο που είναι άηλο, Τίποτε δεν ανθίσταται τόσο, όσο εκείνο που είναι υλικό. Εάν αυτό συμβαίνει, ο αναγνώστης ας εξάγει μόνος του τα συμπεράσματα. 74: Οι παρατηρήσεις και οι κρίσεις των κοσμικών είναι συνήθως αντίθετες προς την πρόνοια του Θεού. Οι δε παρατηρήσεις και οι κρίσεις διαφόρων μοναχών είναι συνήθω αντίθετε προ την ωραία γνώση που χορηγεί ο Θεό. Οι πνευματικά αδύνατοι, α γνωρίζουν ότι του επισκέπτεται ο Θεό όταν παρουσιάζονται σωματικέ ταλαιπωρίε και κίνδυνοι και εξωτερικοί πειρασμοί, ενώ οι τέλειοι, αστογνωρίζουν το γνωρίζουν από την παρουσία του Αγίου Πνεύματο και από την προσθήκη των χαρισμάτων. 75 Υπάρχει κάποιος δαιμόν που μόλις πέσουμε στο κρεβάτι μας πλησιάζει και μας κατατοξεύει με πονηρούς και ερυπαρούς λογισμούς. Με πονηρούς και ερυπαρούς λογισμούς. Αποσκοπεί να μας κάνει να κοιμηθούμε με ακάθαρτες σκέψεις και να δούμε συνεχεία και ακάθαρτα όνειρα, αν βεβαίως από κνηρία δεν σηκωθούμε για προσευχή και δεν απλιστούμε εναντίον του. 76. Υπάρχει ο λεγόμενος πρόδρομος των πονηρών πνευμάτων, ο οποίος μας υποδέχεται μόλις ξυπνήσουμε και μολύνει την πρωτόνιά μας, δηλαδή τις πρώτες σκέψεις μετά τον ύπνο. Να προσφέρεις τις απαρχές της ημέρας σου στον Κύριο, διότι η μέρα θα ανήκει σε εκείνον που επρόλαβε την αρχή τη. Κάποιος εξαίρετος αγωνιστής μου είπε έναν αξιάκουστο λόγο. «Από το πρωί καταλαβαίνω πώς θα περάσω τη μέρα μου». 77. Είναι πολύ οι δρόμοι και της ευσεβίας και της απολύειας. Για τούτο πολλές φορές, ενώ αντιτάσσεται κάποιο σε έναν για κάτι καλό, Συμβαίνει να συμφωνεί απόλυτα με έναν άλλο, διότι τον άλλο τον θεωρεί ικανό. Έτσι και τον δύο ενεργειών το σκοπός είναι βάρεστος το Θεό. Εβδομικοστόν όγδον Όταν μα συμβαίνουν θλίψεις και πειρασμοί, οι δαίμονες μας παρακινούν να πούμε ή να πράξουμε κάτι αμαρτωλό. Και αν δεν μπορέσουν, τότε πλησιάζουν αθόρυβα και μας προτρέπουν να προσφέρουμε στο Θεό ευχαριστία υπερήφανοι. ΕΔΟΜΗΚΟΝ Ένατον Όσοι εφρώνησαν τα άνω κατά τον χωρισμό της ψυχής από το σώμα, προς τα άνω ανέρχονται μερικός, δηλαδή με την ψυχή μόνο. Και όσοι εφρώνησαν τα κάτω προς τα κάτω ομίος. Σε αυτά δε που χωρίζονται δεν υπάρχει τίποτε στο μέσον. Οκδοικοστών Ένα από τα κτίσματα, δηλαδή η ψυχή, έλαβε το ίνε τη όχι στον εαυτό της, αλλά μέσα σε άλλο κτίσμα, δηλαδή στο σώμα. Και είναι αξιοθαύμαστο πώς μπορεί να υπάρχει μετά το θάνατο χωρίς εκείνο μέσα στο οποίο έλαβε το ίνε τη. 81. πρώτων Τις ευσεβείς θυγατέρες τις γεννούν οι και τις μητέρες ο Κύριος. Δεν είναι δε άστοχο να χρησιμοποιηθεί αυτός ο κανόνας και στα αντίθετα, δηλαδή στις κακίες. 82 δεύτερον Δηλώς εις πόλεμον μη εξιέτο Δευτερονόμιο 8 Ορίζει ο Μωυσής Ή καλύτερα ο Θεός Διότι υπάρχει κίνδυνος Να υποστεί αυτός την εσχάτη πλάνη της ψυχής Η οποία φυσικά είναι βαρύτερη από την πρώτη Την πτώση δηλαδή του σώματος Φως για όλα τα σωματικά μέλη Είναι η αισθητή οφθαλμή και νοερό φως για τις αρετές είναι η διάκρισις. Μέρος δεύτερον, περί διακρίσεως ευδιακρίτου. Όν τρόπο να επιποθεί η έλαφος φλεγωμένη τα ανάματα. Ψαλμός μη αλφα δύο. Έτσι είναι τους μοναχούς η κατανόηση του αγαθού θείου θελήματος. Επιπλέον δε και του συγκεκραμένου, όταν δηλαδή το αγαθό υπάρχει μέσα στο αγαθό και το κακό. Καθώς επίσης και του αντιθέτου, περί των οποίων πολλοίς ή μην ο λόγος δισερμήνευτος. Εβραίους 5ο κεφάλαιο 11 στίχος. Δύσκολα αντιλαμβάνεται κανείς ποιες από τις μοναχικές μας Πρέπει να τακτοποιούνται ταχύτατα και χωρίς καμία αναβολή, σύμφωνα με εκείνον που λέει ο αναβαλώμενο ημέραν εξ ημέρας». Αναφέρεται στη σοφία ΣΥΡΑΧ στο 5ο κεφάλαιο, στον 7ο στίχο, και συνεχίζει Και καιρόν εκ καιρού. Και πια πάλι με ηρεμία και περίσκεψη όπως μας συμβουλεύει εκείνος που είπε «Με τα κυβερνήσεως γίνεται πόλεμος». Παροιμίες ΚΔ6 καθώς επίσης πάντα ευσυχή και κατά τάξη γινέστω πρώτη προς Κορυθίους επιστολή ιότα Δελτά 40 Δεν είναι Όχι δεν είναι του τυχόντος να διακρίνει αμέσως και ευκρινώς τα δυ δυσδιάκριτα αυτά πράγματα. Αφού κι αυτός ο Θεοφόρος Δαβίδ, που μιλούσε μέσα του το Άγιο Πνεύμα, πολλές φορές προσεύχεται γι' αυτό. Κι άλλοτε λέει, «Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι συ ή ο Θεός μου». Ψαλμός ρο μη 10 δέκα, κι άλλοτε, οδηγήσον με, Επί την αληθείαν σου. Ψαλμός καπαδελτα Πέντε. Κι άλλοτε πάλι. Γνώρισον μη Κύριε, οδόν ενυπορεύσωμε, Ότι προσέ από πάσης με ρήμνης και πάθους Την ψυχήν μου ήρα και ύψωσα. Ψαλμός Ρο Μη Οκτώ. Δεύτερον. Όσοι επιθυμούν να μάθουν το θέλημα του Κυρίου, οφείλουν προηγουμένως να θανατώσουν το δικό τους. Αφού θα προσευχηθούν με πίστη και απονείρευτη απλότητα, με ρωτήσουν με ταπείνωση καρδίας και αδίστακτο λογισμό τους γέροντες ή τους αδελφούς ακόμη και ασδεχθούν δεχθούν τις σύμβουλές τους σαν από το στόμα του Θεού έστω και αν είναι αντίθετες προς το θέλημα το δικό τους έστω και αν δεν είναι τόσο πνευματικοί οι ερωτηθέντες. Διότι δεν είναι άδικος ο Θεός να αφήσει να πλανηθούν ψυχές που με πίστη και ακακία εταπεινώθηκαν μπροστά στη συμβουλή και την κρίση του πλησίον. Ακόμη και ανίδεοι εάν είναι αυτοί που ερωτούνται, εκείνος που απαντά με το στόμα τους είναι ο άηλος και αόρατος Θεός». Όσοι ακολουθούν αδίστακτα αυτόν τον κανόνα είναι άνθρωποι με πολύ ταπείνωση. Εάν κάποιος έθετε το πρόβλημά του μπροστά στον ήχο του ψαλτηρίου πόσο νομίζετε ότι υπερτερεί ο λογικός νους και η νοερά ψυχή από τον ήχο ενός αψύχου πράγματος. Πολλοί όμως από την αυταρές του δεν αξιώθηκαν να εστερνιστούν τον τέλειο και εύκολο αυτόν τον τρόπο αυτοί προσπάθησαν να αντιληφθούν το θέλημα του Κυρίου με τις δικές τους δυνατότητες και μας εξέφεραν από αυτού και επικίλες γνώμες. Τρίτον, μερικοί ασχολούμενοι με τα θέματα αυτά εσταμάτησαν κάθε προσπάθεια του λογικού τους στο να δεχθεί μία από τις δύο γνώμες τους είτε τη θετική είτε την αρνητική και με γυμνό το από το δικό του θέλημα, προσευχήθηκαν θερμά στον κύριο ορισμένες ημέρες και έτσι κατόρθωσαν να γνωρίσουν το θείο θέλημα. Δηλαδή, ή κάποιο νου ομίλησε νοαιρό στο νου του, ή εξηφανίστηκε τελείω η μία γνώμη από την ψυχή. Άλλοι από τι θλίψει, τι ανομαλίε και αποτυχίε που συνέβησαν σε προσπάθειέ του. Κατενόησαν ότι δεν ήταν σύμφωνοι με το Θείο θέλημα η δική τους γνώμη και ότι τα εμπόδια ήρθαν κατά παραχώρηση Θεού στηριζόμενοι σε εκείνον που είπε «Ηθελήσαμε να ελθείν προς ημάς και άπαξ και δεις και ανέκοψεν ημάς ο σατανάς». Το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς επιστολή του στο δεύτερο κεφάλαιο στο στίχο 18 και άλλοι, αντιθέτως, από την ανέλπιστη συμπαράσταση που βρήκαν, αντελήφθηκαν ότι η προσπάθειά τους είναι αρεστή στο Θεό και είπαν «Παντί το προερωμένο το αγαθόν συνεργεί ο Θεός». Ρωμαίους Ιτα 28 Τέταρτον Όποιος απέκτησε μέσα του τον Θεό, Διελάμψεως, αυτός και στα πράγματα που επήγουν και στα αντίθετα, πληροφορείται το θείο θέλημα με το δεύτερο τρόπο, την προσευχή. Όχι όμως με αναμονή και πάροδο χρόνου. Πέμπτον, το να διστάζει κανείς τις κρίσεις και αποφάσεις και να μένει επιπολία απληροφόρητο, αποδεικνύει ότι είναι ψυχή αφώτιστη και φιλόδοξη διότι δεν είναι ο Θεός άδικος να κλείνει την πόρτα σώσους όσους κρύουν ταπεινά. Σ' όλα μας τα έργα, και στα άμεσα, και στα απότερα, ας αναζητούμε τη σημασία που έχουν όσον αφορά τον Κύριο. Όλα όσο γίνονται χωρίς προσπάθεια και χωρίς μολυσμό, μόνο για τον Κύριο και όχι για τίποτε άλλο, αυτά κι αν ακόμη δεν είναι τελείω αγαθά, όμως για αγαθά, θα μας λογιστούν. Διότι είναι επικίνδυνη η κατάληξη το να λεπτολογούμε και να ερευνούμε πράγματα που υπερβαίνουν τις δικές μας δυνάμεις. Έκτον, μυστικό και ανεξυχνίαστο είναι το σχέδιο και το κρίμα που έχει ο Θεός για μας. Πολλές φορές η θέλει να αποκρύψει από μας κατ' οικονομία το θείο θέλημά του Γνωρίζοντα πως κι αν το μάθουμε θα το παραβούμε, οπότε και θα τιμωρηθούμε περισσότερο. 7. Η ευθεία καρδιά είναι απειλαγμένη από τα πολύπλοκα και πολυιδί πράγματα και ταξιδεύει ακίνδυνα με το πλοίο της ακακίας. 8. Υπάρχουν ανδρίες ψυχές που επιβάλλουν στον εαυτό τους αγώνες υπεράνω των δυνάμεών των, από έρωτα προς το Θεό και με ταπεινό φρόνιμα στην καρδιά. Υπάρχουν όμως υπερήφανες καρδιές που κάνουν το ίδιο. Έχουν δε οι εχθροί μας σκοπό να μας προτρέπουν πολλές φορές σε πράγματα ανώτερα των δυνάμεών μας, για να κουραστούμε ψυχικά, να μην κατορθώσουμε έπειτα πόσα είναι των δυνάμεών μα και να καταντήσουμε έτσι περίγελος στα μάτια τους. Ένατον. Είδα μερικούς με αδύνατη ψυχή και ασθενικό σώμα να αποδίονται για το πλήθος των αμαρτιών τους σε αγώνες ανώτερου των δυνάμεών τους, αλλά τελικά να μην μπορούν να ανθέξουν. Εγώ τους είπα ότι στις περιπτώσεις αυτές ο Θεός κρίνει τη μετάνοια ανάλογα με το μέτρο της ταπεινώσεως και όχι με τον κόπον των καμάτων. Δέκατον Μερικές φορές η κακή ανατροφή αποτελεί την αιτία πολλών μεγάλων αμαρτιών. Επίσης και η κακή συναναστροφή. Πολλές όμως φορές μια διεστραμμένη ψυχή επαρκεί μόνη της για την καταστροφή της Όποιος εσώθηκε από τα δύο πρώτα εσώθηκε ίσως και από το τρίτο Όποιος όμως έχει το τρίτο σε οποιοδήποτε τόπο και αν ευρεθεί, δεν προκόπτει αφού άλλωστε κανένα τόπος δεν είναι πιο ασφαλής από τον ουρανό από όπου δηλαδή έπεσε ο διάβολος Εν δέκατον, τους απίστους ή τους αιρετικούς που μας επιτίθενται με κακότητα, ας τους αφήνουμε μετά πρώτην και δευτέραν ουθεσία, όπως αναφέρει ο Παύλος στην προστήτων επιστολή στο τρίτο κεφάλαιο και στο στίχο δέκα. Στους επιθυμούντες όμως να μάθουν την αλήθεια, το καλόν ποιούντες έως αιώνος μία κακόμεν γαλάτας 9 αλλά και στις δύο περιπτώσεις ας είναι η συμπεριφορά μας ανάλογη με την ψυχική μας δύναμη και αντοχή. 12. Είναι παράλογος όποιος πέφτει σε απόγνωση, ακούγοντας τα υπερφυσικά κατορθώματα των Αγίων. Αυτά αντιθέτως τον εκπαιδεύουν άριστα σε ένα από τα δύο. Ήταν παρακινούν με την οσιακή ανδρεία τους προς μίμηση ή προς μεγάλη αυτοκατάκριση και αναγνώριση της αδυναμίας του, με την τρεις φορές οσιακή ταπείνωση. Δέκατον τρίτον Υπάρχουν ακάθαρτοι δαίμονες, πονηρότεροι των πονηρών, οι οποίοι μας συμβουλεύουν να μην κάνουμε μόνοι μας την αμαρτία, αυτοί επιθυμούν να έχουμε κι άλλους συνανόχους στο κακό για να μας ετοιμάσουν βαρύτερη τιμωρία. Είδα μια αμαρτωλή συνήθεια που την έμαθε ο ένας από κάποιον άλλο. Έπειτα, εκείνος που την εδίδαξε ήρθε σε συνέστηση. Άρχισε να μετανοεί και σταμάτησε την αμαρτία. Επειδή όμως ο μαθητής του συνέχισε να τη και η δική του μετάνοια απέβη και ανίσχυρη, 14. Μεγάλη, πράγματι μεγάλη, είναι η πονηρία των δαιμόνων. Δύσκολα την αντιλαβανόμεθα και ο την βλέπουν. Και αυτοί οι λίγοι, νομίζω, δεν την βλέπουν ολόκληροι. Αλήθεια, πώς συμβαίνει πολλές φορές να είμαστε χορτασμένοι από απολαυστικά φαγητά και εν να αγρυπνούμε με καθαρό νου και άλλες φορές να νηστεύουμε και να ταλαιπωρούμεθα, και εντούτης να μας κυριεύει άσχημα ο ύπνος, να ησυχάζουμε και εντούτης να είμαστε σκληροί, και να συναναστρεφόμεθα άλλους και να είμαστε γεμάτοι κατάνοιξη, ενώ πινούμε υπερβολικά να έχουμε πειρασμού στον ύπνο, ενώ είμαστε χορτάτοι να μην ενοχλούμεθα καθόλου, ενώ περνάμε φτωχικά να γινόμαστε σκυθρωποί και ασυγκίνητοι και ενώ περνάμε πλούσια και με εινοποσίες να παρουσιαζόμαστε γεμάτη λαρότητα και κατανοητικότητα. γι' αυτά όποιος μπορεί με τη βοήθεια του Κυρίου ας διαφωτίσει όσους είναι αφώτιστοι. Διότι εμείς σε αυτά τα θέματα είμαστε αφώτιστοι. Το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι οι αλλαγέ αυτές δεν οφείλονται πάντοτε στους δαίμονες, αλλά μερικές φορές την κράση και την κατάσταση του σώματος. Στο ακάθρατο και αχόρτα ου αυτό πάχος που μας εδόθηκε και που δεν ξέρω πώς δέθηκε γύρω από τη φύση μας. Για τις διάκριτες αυτές περιπτώσεις, ας παρακαλέσουμε ειλικρινά και ταπεινά τον Κύριο. Κι αν μετά το διάστημα των προσευχών μας διαπιστώνουμε ότι συνεχίζεται μια ορισμένη κατάσταση τότε θα καταλάβουμε ότι δεν προέρχεται από τους δαίμονες αλλά από τη φύση μας. Πολλές φορές όμως και από το Θεό ο οποίος επιθυμεί να μας ευεργετεί σύμφωνα με τα σοφά σχέδιά Του και με τα αντίθετα για να καταστέλει έτσι σε κάθε, με κάθε τρόπο την ίησή μας. Είναι δύσκολο και επικίνδυνο να περιεργάζεται κανεί κανείς το βυθό των κρυμάτων του Θεού. Διότι αυτού του είδους οι περίεργοι ταξιδεύουν με το πλοίο της Ιήσεως, της περηφανίας δηλαδή. Χάρη όμω της ασθενίας πολλών θα πρέπει να πούμε μερικά. Δέκατον πέμπτον Ρώτησε κάποιος έναν διορατικό γιατί ο Θεός στόλισε μερικούς με χαρίσματα και θαυματουργικές ικανότητες αφού προεγνώριζε τις μελλοντικέ πτώσεις τους και Εκείνος του λέει «Για να προφυλάξει τους ομοίους των πνευματικούς άνδρας, για να φανεί ότι έχουμε το αυτεξούσιο και για να καταστήσει τους πεσόντας αναπολογή την ημέρα της κρίσεως». 16. Ο μοσαϊκός νόμος ως μη τέλειο, λέγει Πρόσεχε σε αυτό Δευτερονόμιο, τέταρτο κεφάλαιο, εννέα στίχος. Ενώ ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός ως υπερτέλιος, μας παρήγγειλε επιπλέον και για τη διόρθωση του αδελφού μας Εάν αμάρτη ο αδελφός σου είσαι κελιπά, κελιπά. Ιωταΐτα 15 Εάν ο έλεγχο σου ή μάλλον η υπόδειξή σου είναι άδολη και ταπεινή τότε μην μελήσει την εντολή του Κυρίου και μάλιστα σε αυτούς που δέχονται την υπόδειξη Αν όμω δεν έχεις φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο ας εκτελεί έστω την εντολή του νόμου Δέκατον έβδομον. Μην εκπλήσετε βλέποντας και τους προσφυλί σου, Μην εκπλήσσες αγαπητέ μου. Βλέποντας τους προσφυλίσου να σε εχθρεύονται επειδή τους ελέγχεις. Διότι οι γίνονται όργανα και όπλα των δαιμόνων. Και μάλιστα εναντίον των εναρέτων που είναι εχθροί των δαιμόνων. 18. Ένα από όσα συμβαίνουν σε εμά μου δημιουργεί μεγάλη έκπληξη. Ενώ στις αρετές έχουμε βοηθούς τον Παντοδύναμο Θεό, τους Αγγέλους και τους Αγίους και στα πάθη μόνο τον πονηρό διάβολο, πώς συμβαίνει να υποκύπτουμε ευκολότερα και γρηγορότερα στα πάθη. Επάνω σε αυτό εγώ δεν θέλω να μιλήσω λεπτομερός. Αλλά και ούτε μπορώ. Δέκατον Ένατον Εάν τα διάφορα κτίσματα παραμένουν στην κατάσταση που δημιουργήθηκαν, πώς εγώ ο άνθρωπος που δημιουργήθηκα θεού αθεού ταλαιπωρούμε αναμεμειγμένο με τη λάσπη, δηλαδή το πύλινο αυτό σώμα, όπως λέει ο Μέγας Γρηγόριος, Εάν πάλι κάποια δημιουργήματα κατέληξαν να γίνουν κάπως διαφορετικά από τον προορισμό τους, πάντοτε θα πρέπει με σφοδρότητα να επιθυμούν τη συγγένειά τους, εκείνα δηλαδή με τα οποία εξ αρχής όμια. όμοια. 20. Όλα τα τεχνάσματα, για να πω έτσι, πρέπει κανείς να χρησιμοποιεί προκειμένου τον πυλό, το πύλινο δηλαδή σώμα, να το ανεβάσει και να το ενθρονίσει στο θρόνο του Θεού. Κανείς λοιπόν ας μην προφασίζεται ότι αδυνατή να ανεβεί εκεί, διότι και η οδός και η θύρα είναι ανοιγμένες. 21. Η ακρόαση των κατορθωμάτων των πνευματικών μας πατέρων Δημιουργεί στο νου και στην ψυχή φλογερό ζήλο. Η ακρόαση όμως των διδασκάλων είναι αυτή που καθοδηγεί τους ζυλοτές στην επιτυχή μίμηση των πατέρων. Εικοστόν δεύτερον Διάκρισης σημαίνει λήχνος μέσα στο σκοτάδι. Επιστροφή των πεπλανημένων Φωτισμός όσων έχουν μοιοποία. Διακριτικός σημαίνει χορηγός της υγείας, καταστροφέας ή ασθενίας. 23. Οι λεγόμενοι μικροθαύμαστοι, αυτοί που θαυμάζουν και μεγαλοποιούν τα μικρά και λέγονται έτσι μικροθαύμαστοι, Φτάνουν σε αυτό το σημείο από δύο αιτίες Ή λόγω υπερβολικής αγνοίας ή λόγω τάνοφροσύνη Η λογω υπερβολικης αγνίας, η λογω ταπεινοφροσυνης η οποια τους κάνει να εξυψώνουν και να εκθιάζουν Τα κατορθώματα του πλησίον 24. αγωνισόμαστε αδελφοί Να μην είμαστε μόνο παλαιστέ, Αλλά και πολεμιστές των δαιμόνων διότι οι πρώτοι άλλοτε χτυπούν και άλλοτε χτυπιούνται, ενώ οι δεύτεροι πάντοτε καταδιώκουν τον εχθρό. 25. Όποιος ενίκησε τα πάθη, αυτός πληγώνει τους δαίμονες και με τον εξή τρόπο. Υποκρίνεται ότι είναι κυριευμένος από τα πάθη και εξαπατώντας έτσι τους εχθρούς του μένει απολέμητος. Όπως συνέβη με κάποιον αδερφό που ενώ κάποτε υπέστη ατιμίες δεν εταράχθη καθόλου η καρδιά του παρά μόνο προσευχήθηκε νοερός. Εν συνέχεια όμως άρχισε να διαμαρτύρεται και να οδύρεται για τις ατιμίες που υπέστη και έτσι με ένα προσποιητό πάθος έκρυψε την απαθιά του. Κι άλλος πάλι αδερφός, ενώ δεν είχε την παραμικρή όρεξη για προεδρία, επροσποιεί το ότι πολύ έπασχε για αυτήν. Πώς δεν να σου περιγράψω την αγνότητα εκείνου, ο οποίος εισήλθε στο πορνείο δίθεν για να ομαρτήσει και έτσι ανέσυρε την πόρνη στη ζωή της ασκήσεως. Σ' έναν πάλι ησυχαστή έφερε κάποιος προϋπορή ένα σταφύλι και εκείνος, μόλις αναχώρησε, αυτός που το έφερε, αν και δεν είχε όρεξη, το καταβρόχτησε αμέσως με υπερβολική βουλιμία παρουσιάζοντας έτσι τον εαυτό του ως λέμαργο στους δαίμονες. Ένας άλλος πάλι που έχασε μερικά θαλία, μέρος του φύνικα. Όλη την ημέρα έδειχνε πολύ πικραμένος γι' αυτό. Σ' όσους όμως χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο χρειάζεται μεγάλη νύψης. Μήπως και επιχειρώντας να εμπέξουν τους δαίμονες καταλήξουν στον εμπέγγμα του εαυτού τους. Αυτοί που χρησιμοποιούν επιτυχώς αυτή τη μέθοδο είναι μόνο εκείνοι για τους οποίους κάποιος είπε ὁ πλάνη και αληθείς Β Κορινθίους 6 κεφάλαιο στίχος 8 26 Όποιος επιθυμεί να παραστήσει ενώπιον του Χριστού αγνώ το σώμα και να του παρουσιάσει καθαρή την καρδιά αστηρίσει την αοργησία και την εγκράτεια διότι διχός αυτές τις αρετές Όλοι οι κόποι μας είναι μάταιοι. Αοργησία και εγκράτεια, λοιπόν. 27. Σε διαφορετικούς βαθμούς αντιλαμβάνονται το υλικό φως ή οφθαλμή. Ομοίως, πολλές και διαφορετικές είναι οι λάμψεις και οι επισκέψεις του νοητού ηλίου μέσα στις ψυχές. Άλλες δηλαδή γίνονται με τα δάκρυα του σώματος και άλλες με τα δάκρυα της ψυχής, άλλες με τα σωματικά μάτια και άλλες με τα ψυχικά. Διαφορετικές είναι όσες προέρχονται από την ακρόαση κάποιου λόγου και διαφορετικές όσες εκδηλώνονται σαν αυθόρμητο σκύρτημα ψυχικής αγαλλιάσεως. Διαφορετικές οι προερχόμενες από τη ζωή της ησυχία και διαφορετικές από τη ζωή της υπακοής. Επιπλέον υπάρχει και μια ιδιαίτερα περίπτωσης. Κατά αυτήν ο νους, διεκστάσεως, παρουσιάζεται ενώπιον του Χριστού αρίτος και αφράστος εν μέσω νοερού φωτός 28. Υπάρχουν οι αρετές αλλά υπάρχουν και οι μητέρε των αρετών Ο δε άνθρωπο άνθρωπος αγωνίζεται περισσότερο για την απόκτηση για να αποκτήσει δηλαδή τις μητέρες Περί των μητέρων διδάσκει ο ίδιος ο Θεός με κάποια ιδιαίτερα ενέργεια. Περί των θυγατέρων όμως μπορούν να διδάσκουν πολλοί. 21. Ας προσέξουμε μήπως αναπληρώνουμε την ολιγοφαγία με πολύ υπνία διότι αυτό είναι έργο αφροσύνης, καθώς επίσης και το αντίθετο είναι έργο συνέσεως, να καταπολεμείται δηλαδή η τυχόν πολυφαγία με την όλη υπνία. Είδα ορισμένους αγωνιστές σε κάποια περίσταση να υποχωρούν κάπως στην επιθυμία της κοιλίας. Γρήγορα όμως και χωρίς καθυστέρηση οι ανδροί αυτοί ευασάνεσαν την τάλεννα δηλαδή την κοιλία, με ολονύκτιο αγρυπνία και την έμαθαν να αποστρέφεται στο εξής, με τα χαράς, το χορτασμό. Τριακοστών. Πολεμεί πολύ ισχυρά ο δαίμον της φιλαργυρίας του ακτήμονες. Και όταν δεν κατορθώσει τίποτε, τότε με την πρόφαση της ελαημοσύνης προς τους ποκούς πείθοι τους αίλους να γίνουν πάλι ηλικοί. Τριακοστών πρώτων Όταν είμαστε καταβεβλημένοι ψυχικά από τις αμαρτίες μας, ενθυμούμεθα συνεχώς την αντολή του Κυρίου στον Πέτρο να συγχωρεί εβδομικοντάκης επτά αυτόν που αμαρτάνει διότι ο Κύριος που παρήγγειλε κάτι τέτοιο στον άλλον, αυτός οπωσδήποτε θα το τηρήσει πολύ περισσότερο. Όταν αντιθέτως υπερηφανευόμαστε εν για τις αρετές μας, α πάλι αυτόν που είπε, «Ως τη στελέση πάντα των πνευματικών νόμον, πτέσει δε ενενή πάθη» του τέστην εν υψηλοφοροσύνη, γέγονεν πάντων ένοχος. Ιακώβ, δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 10. Τριακοστών δεύτερων. Υπάρχουν περιπτώσεις κατά οποίε, ορισμένοι πονηροί και φθονεροί δαίμονες υποχωρούν εκουσίως και δεν πολεμούν τους Αγίους και τούτο για να μην τους προξενήσουν στεφάνους με πολέμους από τους οποίους δεν περιμένουν νίκη. Αγίου Ιουάννου της Κλίμακος Λόγος 26 Συνέχεια 33 Μακάρι οι ο Θεός, το κεφάλαιο, στίχος 9. Κανείς δεν αντιλέγει. Εγώ όμως είδα και εχθροποιούς, οι οποίοι υπήρξαν μακάριοι. Ήταν κάποτε δύο που συνεδέονται με αμαρτωλή σχέση και κάποιος από τους γνωστικούς πατέρας, σπουδαιότατο στην αρετή, δημιούργησε μίσος μεταξύ τους, κατηγορώντας τον ένα στον άλλο ότι τον ήβριζε και αντιθέτω. Έτσι κατόρθωσε ο Πάνσοφος να αποκρούσει με ανθρώπινη πονηρία την κακία των δαιμόνων και να δημιουργήσει μίσος που διέσπασε τον αμαρτωλό δεσμό. 304. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, χάρη μια εντολής, παραβαίνουν την άλλη. Είδα κάποτε δύο νέους αγαπημένους μεταξύ τους κατά θεών. Επειδή όμως αντελήφθησαν ότι μερικοί ευλάπτοντο και σκανδαλίζοντο, συμφώνησαν μεταξύ τους να κρατηθούν ορισμένο καιρό σε απόσταση. 35. Όπω Όπως δεν ταιριάζουν ο γάμος με την κηδεία, έτσι και η περηφάνεια με την απόγνωση. Μερικές φορές όμως είναι δυνατόν να τα συναντήσει κανείς μαζί από την ακαταστασία των δαιμόνων. 36. Υπάρχουν μερικοί ακάθαρτοι δαίμονες που μόλις αρχίσει κάποιος τη μελέτη της Αγίας Γραφής το αποκαλύπτουν την ερμηνεία της. Τούτο ιδιαίτερα αγαπούν να το κάνουν σε καρδίες και ανθρώπων και μάλιστα μορφωμένων με την κατακόσμο παιδεία και αποσκοπούν να τους ρίξουν σε αιρέσεις και βλάσφιμες ιδέες απατώντας τους σιγά-σιγά. Θα αντιληφθούμε δε στη δαιμονική αυτή θεολογία ή καλύτερα βατολογία από την τεραχή και την ακατάστατη και άτακτη ευχαρίστηση που δημιουργείται στην ψυχή, την ώρα της εξηγήσεω. 37. Όλα τα πράγματα έλαβαν από το δημιουργό τάξη και αρχή. Μερικά δε, και τέλος. Το τέλος όμως της αρετής είναι χωρίς τέλος, πέρας απέραντον, διότι όπως λέγει ο Ψαλμουδός, πάσης συντελείας είδον πέρας, πλατεία δε και η οι φόδρα. Ψαλμός προ Ιωταΐταν 96. 308. Εάν μερικοί αγωνιστέ πορεύονται εκ συντάμεως εις δύναμην, ψαλμός πι γάμα οκτώ, από τη δύναμη δηλαδή της πράξεως στη δύναμη της θεωρίας, και αν η αγάπη ουδέποτε λίγη, και αν όπως αναφέρεται πάλι στη γραφή, ο Κύριος φυλάξει την είσοδο του φόβου σου και την έξοδο της αγάπης σου, ψαλμός ροκάπα οκτώ, Άρα το τέλος της είναι χωρίς τέλος, πέρας απέραντον. Όσο και αν προχωρούμε σε αυτήν, ποτέ δεν θα παύσουμε, όχι μόνο στην παρούσα, αλλά και στη μέλουσα ζωή, από το να λαμβάνουμε και να προσθέτουμε φως γνώσεως επάνω στο φως. Θα λεχθεί δε τούτο, όσο και αν φανεί σε πολλούς παράδοξο. Σύμφωνα με τον προηγούμενο συλλογισμό «Ο μακάριε», τα τολμούσα να πω ότι ούτε οι άγγελοι σταματούν να προοδεύουν. Λέγονται ότι προσθέτουν περισσότερη δόξα στη δόξα τους και γνώση στη γνώση τους. 31. Μην Μη για το ότι πολλές φορές οι δαίμονες μας φέρνουν και αγαθούς λογισμούς. Μας τους φέρνουν μεν, αλλά εν συνεχεία εναντιώνονται σε αυτούς και τούτο για να μας πείσουν ότι ακόμα και τις πιο μυστικές σκέψεις των καρδιών μας, τις γνωρίζουν. 4. Να μην θέλεις να γίνεσαι αυστηρός δικαστής εκείνων οι οποίοι αναπτύσσουν θαυμάσιες δεδασκαλίες, βλέποντάς τους κάπως οκνηρούς στην πρακτική, διότι πολλές φορές την έλλειψή τους στα έργα την αναπληρώνει η ωφέλεια που προξενεί ο λόγος τους. Ασφαλώς δεν τα κατέχουμε όλοι εξίσου όλα Σε μερικούς ο λόγος υπερτερεί του έργου Σ' πάλι το δεύτερο υπερέχει του πρώτου Τεσσαρακοστών πρώτων Ο Θεός ούτε έπλασε ούτε δημιούργησε κανένα κακό Κάποιοι όμως απατήθηκαν που ισχυρίστηκαν ότι μερικά από τα πάθη υπάρχουν εκφύσεως στην ψυχή δεν λαμβάνει υπόψη του ότι εμείς ορισμένες στοιχειώδεις κλίσεις της φύσεως μας τις μεταστρέφουμε σε πάθη. Επί παραδείγματι. Εκ υπάρχει μέσα μας η δυνατότης της αρκικής ποράς για τη γέννηση τέκνων. Εμείς όμως αυτό το μεταβάλαμε σε πορνεία. Εκ υπάρχει μέσα μας ο θυμός εναντίον του όφεως και εμείς τον χρησιμοποιούμε αντίον του πλησίον. Εκφύσεως υπάρχει μέσα μας ο ζήλος για τις αρετές, και εμείς το ζήλο αυτό τον στρέφουμε προς το κακό. Εκφύσεως υπάρχει στην ψυχή η επιθυμία της δόξας, αλλά της άνω δόξας. Εκφύσεως τον υπερηφανευόμεθα, αλλά κατά των δαιμόνων, ομοίως και η χαρά, αλλά εκείνη που έχει σχέση με τον Κύριο και με την ευτυχία του πλησίον. Μας δόθηκε ακόμη και η μνησικακία, αλλά εναντίον των εχθρών της ψυχής. Μας δόθηκε και η επιθυμία της τροφής, αλλά όχι και της ασωτίας. Τεσσαρακοστών δεύτερον, Η άοκνη ψυχή εξήγηραν αντίον της τους δαίμονες. Όσο όμω αυξήθηκαν οι πόλεμοι, τόσο αυξήθηκαν και οι στέφανοι. Αυτός που δεν χτυπάται από τους εχθρούς, δεν πρόκειται βέβαια να στεφανοθεί. Και αυτός που δεν αποκάμενει από τις τυχόν πτώσεις, θα δοξαστεί ως πολεμιστή από τους αγγέλους. Τεσσερακοστών τρίτων Κάποιος αφού παρέμεινε τρεις νύχτες μέσα στη γη ανεβίωσε μονίμως και όποιος θα νικήσει τις τρεις ώρες δεν πρόκειται πλέον να αποθάνει. 44: Εάν σύμφωνα με τα παιδαγωγικά σχέδια του Θεού ο ήλιος, δηλαδή ο Θεός αφού ανέτειλε μέσα μας έγνω για πρώτη φορά την δύση αυτού. Ψαλμό ρο 19. Οπωσδήποτε έθετο σκότω εν αποκρυφή αυτού και γένετον τον νίξ. Ψαλμό Ζ 12, 20. Κατά αυτήν τη νύχτα θα έλθουν εναντίον μα οι άγριοι λέοντε που είχαν προλίγο αναχωρήσει, και όλα τα θηρία των ακαθουδών παθών οριόμενα να αρπάξουν από μέσα μα την ελπίδα. Και ζητώντας από το Θεό την άδεια να τραφούν από τα πάθη μας, είτε με το λογισμό, είτε με την πράξη. Ψαλμός Ρογάμα 20-21 Ανέτηλε πάλι σε μας, δια της σκοτεινή ταπεινώσεως, ο ήλιος και συνήθισαν όλα τα θυρία και οι στασμάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Ψαλμός Ρογάμα 22 δηλαδή στι καρδιές των φιλιδώνων ανθρώπων και όχι σε μας. Τότε οι δαίμονες θα πούν μεταξύ τους «Ε είναι κύριο του ποιήσε πάλιν τα τούτον έλεος». Εμεί θα είπουμε προς αυτούς «Ε είναι κύριο του ποιήσε με θυμών εγενήθημεν εφρενόμενοι, εμείς δε διωκόμενοι». Ψαλμός Υδού ο Κύριος κάθεται επί νεφέλις κούφης, δηλαδή σε ψυχή που υψώθηκε πάνω από κάθε γήινη επιθυμία και θα έρθει στην καρδιά που προηγμένος ήταν σαν Αιγυπτία, γεμάτη σκότος και συστήσονται τα χειροποίητα είδωλα και οι πονηροί λογισμοί του νου. Ισαΐας ΙΟΤΑ ΘΙΤΑ 1 405 Εάν ο Χριστός σωματικός φεύγει μακριά από τον Ηρώδη, παρόλο που είναι παντοδύναμος, ας διδαχθούν οι προπετείς να μην ισορμούν στους πειρασμού. Αναφέρει δε η Γραφή «Μη δώσει εις άλλον τον πόδα σου και ούν εις τάξιο σε άγγελος» Ψαλμός Ροκάπα 3 Τεσσαρακοστών έκτων. Με την Ανδρία συμπλέκεται η περηφάνεια όπως ο Σμίλαξ με το Κυπαρίσι. Ας φροντίσουμε συνεχώς ώστε να αποφεύγουμε και τον απλό λογισμό Ό,τι αποκτήσαμε κάποιο αγαθό. Αφού θα εξετάσουμε επακριβώς τα γνωρίσματα αυτού του αγαθού, ας αν υπάρχει μέσα μας και τότε ασφαλώς θα διαπιστώσουμε τις ελήψεις μας. Επίσης, να ζητείς συνεχώς και τα σημάδια των παθών και τότε θα ανακαλύψεις πολλά μέσα σου. Αυτά δε τα πάθει, επειδή είμαστε άρρωστοι, δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε, είτε από αδυναμία και ασθένεια, είτε από ριζωμένη, πολυχρόνιο συνήθεια. 407. Ο Θεός εξετάζει την πρόθεση. Σε όσα μπορούμε, ζητάει με φιλάνθρωπο τρόπο και έργα, είναι μέγα αυτός που δεν παραλείπει τίποτε από όσα μπορεί. Μεγαλύτερος όμως είναι εκείνος που με ταπείνωση επιχειρεί πράγματα υπέρ τη δύναμή του. Πολλές φορές οι δαίμονες μας εμποδίζουν από τα πιο ελαφρά και ωφέλιμα έργα και μας προτρέπουν περισσότερο στα πλέον κοπιαστικά. Τεσσαρακοστόν όγδον Ευρίσκω ότι ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο δεν εμακαρίστη, όπως λέει η Γένεση στο λάμδα για την απάθειά του, αλλά διότι απεστράφει την αμαρτία. Είναι απαραίτητο να αναζητήσουμε σε ποιες και σε πόσες αμαρτίες η αποστροφή στεφανώνεται διότι καλόμεν πράγμα είναι να αποστρέφεται κάποιος στη σκιά, ανώτερο όμω το να προστρέχει στον ήλιο της δικαιοσύνης. 401. Ο σκοτισμός γίνεται αιτία να σκοντάφτουμε. Το να σκοντάφτουμε γίνεται αιτία να πέφτουμε. Και το να πέφτουμε γίνεται αιτία να αποθνίσκουμε. Εκείνοι που σκοτίστηκαν από τον ίνο, από το κρασί δηλαδή, ενήφθηκαν πολλές φορές με νερό. Και εκείνοι που εσκοτίστησαν από τα πάθη, ενήφθησαν με δάκρυα. Άλλο πράγμα είναι η θόλωσης των αφθαλμών της ψυχής, άλλο ο διασκορπισμός και άλλο η τύφλωσης. Και το μεν πρώτο, δηλαδή τη θόλωση των οφθαλμών της ψυχής, το θεραπεύει η εγκράτεια, το διασκορπισμό, η ησυχία. Και το τρίτο, που είναι η τύφλωσης, το θεραπεύει η υπακοή και ο Θεός, ο οποίος προς χάριν μας έγινε υπήκοος. Πεντηκοστών πρώτων. Εμείς θεωρούμε ότι δύο ειδών Καθαρισμοί υπάρχουν σόσους, όσους φρονούς ή τάνω, Παίρνοντας παράδειγμα τους δύο καθαρισμούς που χρησιμοποιούνται κάτω στη γη και χαρακτηρίζουμε κναφίο το εν κυρίο κοινόβιο διότι ξύνει και καθαρίζει τον ρήπο και το πάχος και τη δυσμορφία της ψυχής και ως βαφίον θα ονομάζαμε την αναχώρηση στην έρημο διότι βάφει με ουράνια χαρίσματα όσες ψυχές καθαρίστηκαν στο κοινόβιο από τη λαγνία και τη μνησικακία και το θυμό και έτσι ασπάστηκαν την ησυχαστική ζωή. 52. Υποστηρίζουν μερικοί ότι η πτώση στι ίδιε αμαρτίες προέρχεται από την έλλειψη της πρεπούσης μετανοίας, η οποία χρησιμεύει σαν αντίβαρο για τη διόρθωση των προηγουμένων πτεσμάτων. ἀ δε τούτο, εάν αυτός που δεν έπεσε στην ίδια αμαρτία, μετανοήσε πράγματι όπως έπρεπε να μετανοήσει». 53. Έπεσαν στις ίδιες αμαρτίες, άλλοι μεν διότι κατέχωσαν στο βυθό της λύθης τις προηγούμενες τους αμαρτίες, άλλοι δε διότι η φιλιδονία του τους έκανε να βλέπουν μόνο τη φιλανθρωπία του Θεού και άλλοι επειδή απελπίστηκαν για τη σωτηρία τους. Και αν δεν τους κατηγορούσε κανείς, θα έλεγα επιπλέον ότι η πτώση της προηγούμενες αμαρτίες οφείλεται σε τούτο, στο ότι δεν μπορούν πλέον να δέσουν εκείνο τον εχθρό, ο οποίος τους ήρει στην την αμαρτία με την τυραννία της συνηθίας. Ας το ξαναδούμε αυτό. Ας ξαναδούμε λοιπόν το 53ο. Μας λέει εδώ ο Άγιος της Κλίμακος. Έπεσαν στις ίδιες αμαρτίες. Άλλοι μεν διότι κατέχωσαν στο βυθό της λύθη τις προηγούμενες αμαρτίες τους. Άλλοι δε διότι η Φιλιδονία τους έκανε να βλέπουν μόνο τη φιλανθρωπία του Θεού και όχι τη δικαιοσύνη Του. Και άλλοι, επειδή απελπίστηκαν για τη σωτηρία τους και ξανάπεσαν στις ίδιες αμαρτίες. Και αν δεν θα με κατηγορούσε κανείς, μας λέει ο Άγιος της Κλίμακος, θα έλεγα επιπλέον, ότι οι πτώσεις στις προηγούμενες αμαρτίες οφείλεται και σε τούτο στο ότι δεν μπορούν πλέον να δέσουν εκείνο τον εχθρό ο οποίος του ήδη στην αμαρτία με την τυραννία της συνηθίας. και λέει πως «Αν δεν τους κατηγορήσω εκανείς, θα ήταν δυνατό η πτώσεις σε προηγούμενες αμαρτίες να οφείλεται και σε αυτό». Στο ότι δηλαδή δεν μπορούν πλέον να δέσουν εκείνο τον εχθρό, ο οποίος, όπως μας λέει πιο κάτω, του σιρει βιαίως την αμαρτία, πώς, με τι τρόπο, Με τι τρόπο του Σύρι, με το ότι δεν μπορούν να δέσουν εκείνο τον εχθρό Ο οποίος μας λέει στη συνέχεια του Σύρι βιαίως στην αμαρτία Με τι, με την τυραννία που δημιουργεί η συνήθεια σε κάθε άνθρωπο 54. Αξίζει να ερευνηθεί το πώς η ψυχή αν και είναι ασώματη, δεν βλέπει τι είδους είναι τα πνεύματα, οι άγγελοι, οι δαίμονες που την πλησιάζουν, ενώ και αυτά είναι ομίας φύσεως. Αυτό μάλλον θα οφείλεται στη σύζευξη της ψυχής με το υλικό σώμα, πράγμα που μόνο εκείνος που έκανε αυτή τη σύζευξη το γνωρίζει. πέμπτον. Κάποτε ένας από τους γνωστικούς πατέρες με ρώτησε «Πες μου, πες μου σε παρακαλώ, διότι θέλω να μάθω ποια είναι τα πονηρά πνεύματα ή μάλλον ποια από τα πονηρά πνεύματα κάνουν τον του ανθρώπου να ταπεινώνεται και ποια να υπερηφανεύεται με τις αμαρτίες του. Και ενώ εγώ απόρρισα για το ζήτημα και βεβαίωσα την άγνοιά μου με όρκο Τότε έλαβε το λόγο εκείνος που επιθυμούσε να διδαχθεί και με δίδαξε. Με λίγα λόγια μου είπε «Θα σου προσφέρω μικρή ζήμη διακρίσεως, αφήνοντάς σε να κοπιάσεις μόνος σου για τα υπόλοιπα. Οι δαίμονες της αρκός, της οργής, της κυλιοδουλίας, της τεμπελιάς, της ακιδίας και του ύπνου, κατά κανόνα δεν ανυψώνουν το κέρα του νου» ενώ οι δαίμονες της φιλαργυρίας, της φιλαρχίας, της πολυλογία και πολλοί άλλοι το ανυψώνουν. Κι έτσι στο ένα κακό προσθέτουν κι άλλο. Γι' αυτό και βρίσκεται κοντά τους και ο δαίμονας της κατακρίσεως. Πεντηκοστών έκτων Όποιος επεσκέφτηκε κοσμικούς ή δέχτηκε την επίσκεψή τους και μετά την ώρα ή την ημέρα του χωρισμού αισθάνθηκε στην καρδιά του βέλος λύπης και όχι χαρά, διότι απελάγει από εμπόδια και παγίδες, αυτός εμπέζεται ή από κοινοδοξία ή από πορνεία. Πεντηκοστόν έβδομον Ας αναζητήσουμε προπάντων από πού φυσάει ο άνεμος μη τυχόν και έχουμε ανοίξει τα ιστεία του πλοίου προς την αντίθετη κατεύθυνση. Τα ιστεία σημαίνει τα πανιά. 58. Να παρηγορείς με αγάπη τους ηλικιωμένους αγωνιστές οι οποίοι έλειωσαν τα σώματά τους στην άσκηση και να παρέχεις σε αυτούς λίγη ανάπαυση. Να πιέζεις τους νέους οι οποίοι έλειωσαν τις ψυχέ τους στην αμαρτία να εγκρατεύονται, μιλώντας τους για την αιώνιο κόλαση. Πεντηκοστόν ένατων Είναι από τα ακατόρθωτα, όπως και αλλού αναφέραμε, να ελευθερωθούμε ευθύς εξ αρχή τελείως από τη γαστριμαργία και την κοινοδοξία. Ας μην θελήσουμε όμως να πολεμήσουμε την κοινοδοξία με την τρυφή, ω γνωστών στου αρχαίους, η ήττα της Δημιουργεί καινοδοξία. Είναι καλύτερα να προσιευθυθούμε κατά τη καινοδοξία με λιτότητα και εγκράτεια, και οπωσδήποτε για όσου το επιθυμούν ελεύθετε ώρα και μην αιστεί. Ιωάννη, τέταρτο κεφάλαιο, 23ο τείχο. Ελεύθετε λοιπόν ώρα κατά την οποία ο κύριο θα υποτάξει και αυτήν κάτω από τα πόδια μα, την καινοδοξία δηλαδή. 60. Οι νέοι και ηλικιωμένοι, που προσέρχονται στη μοναχική ζωή, δεν μπολεμούνται πολεμούνται από τα ίδια πάθη. Πολλέ φορές μάλιστα πάσχουν από τις πιο αντίθετες ασθένειες. Γι' αυτό είναι μακαρισμένοι η μακαρία ταπείνωσης, διότι και στους νέους και στους ηλικιωμένους καθιστά ασφαλή και δυνατή τη μετάνοια. Εξικοστόν Πρώτον. Μην ταραχθεί από αυτό που πρόκειται να πω Υπάρχουν, αν και σπανίως, ψυχές με ευθύτητα, χωρίς πονηρία Απιλαγμένες από κάθε κακία, υποκρισία και δολιότητα Σε αυτές τις ψυχές δεν συμφέρει η συμβίωση με άλλους διότι μπορούν να ξεκινήσουν μαζί με το πνευματικό του οδηγό σαν από κάποιο λιμάνι, από την ησυχαστική ζωή και να ανέβουν στον ουρανό, χωρίς έτσι να γευτούν και να δοκιμάσουν τους θορύβους και τα σκάνδαλα της κοινοβιακής ζωής. Τους λάγνους μπορεί να τους διατρέψουν οι άνθρωποι, του πονηρούς οι άγγελοι και τους υπεριφάνους μόνο ο Θεός, μας λέει στο 62ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Εξικοστών τρίτων Ένα είδος αγάπης είναι πολλές φορές και τούτο. Όταν μας επισκεφθεί ο αγιος ιωαννης της κλιμακος εξικοστων ενα ειδος αγαπης ειναι πολλες φορες και τουτο οταν μας επισκεφθει ο πλησιον να τον αφήνουμε να κάνει σε όλα ό,τι επιθυμεί ενώ εμείς να του δείχνουμε όλοι μας την αγάπη και την καλοσύνη. 64. Αξίζει να, να ερευνήσουμε πώς και μέχρι πίου σημείου και πότε βλάπτει η μεταμέλεια που γίνεται για τα καλά μας έργα, όπως και για τα κακά. 65. πέμπτον Ας έχουμε πολύ διάκριση, για να γνωρίζουμε πότε πρέπει να πολεμούμε προς τα πάθη και με ποιά και μέχρι ποιου σημείου και πότε να υποχωρούμε. Διότι υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες πρέπει να προτιμήσουμε τη φυγή ένεκα της αδυναμίας μας για να μην μα ασέβρει ο θάνατος. Εξικοστών έκτων Ας παρατηρήσουμε και ας παρακολουθήσουμε πότε και πώς μπορούμε με κάποιο πικρό φάρμακο να εμέσουμε τη χολή του κακού που υπάρχει μέσα μας. Ποιοι δαίμονες ανυψώνουν και ποιοι ταπεινώνουν, ποιοι σκληρίνουν και ποιοι ανακουφίζουν, ποιοι σκοτίζουν και ποιοι υποκρίνονται ότι φωτίζουν, ποιοι μας κάνουν οθρούς και ποιοι επιτίδιους το καλό και ποιοι πάλι σκυθροπούς και ποιοι χαρούμενους. Εξικοστών έβδομων Ας μην εκπλαγούμε, εάν βλέπουμε στην αρχή του μοναχικού σταδίου, τον εαυτό μας πιο εμπαθεί από ό,τι στην κοσμική ζωή. Διότι πρέπει να φανερωθούν πρώτα οι κρυφές αιτίες της ασθενίας μας και έπειτα να αποκτήσουμε την υγεία. Προηγμένως τα θηρία δεν εφαίνοντο, διότι ήταν κρυμμένα. Εξ' Εκείνοι που πλησιάζουν στην τελειότητα, αν συμβεί και υποστούν μια μικρή ήττα από τους δαίμονες, προσπαθούν παντιοτρόπως να ανακτήσουν σύντομα ό,τι τους αφαιρέθηκε και μάλιστα να το πάρουν πίσω εκατό φορές περισσότερο. 69. Οι άνεμοι, άλλοτε σε καιρό γαλήνης, ταράζουν μόνο την επιφάνεια της θάλασσας. Άλλοτε όμως, όταν πλέουν σφοδρά, ταράζουν και το βυθό. Κάτι παρόμοιο στο χάσου και με τους σκοτεινούς ανέμους της πονηρίας. Στους εμπαθείς ανθρώπους, αυτοί οι δαίμονες, αναστατώνουν το βάθος της καρδιάς. Στου προχωρημένου όμως μόνο την επιφάνεια του νου και έτσι αυτοί επανευρίσκουν γρηγορότερα την εσωτερική τους γαλήνη αφού η καρδιά παραμένει αμόλυντη 70. Μόνο οι τέλειοι είναι σε θέση να γνωρίζουν κάποτε ή μάλλον πάντοτε ποια σκέψη μέσα στην ψυχή προέρχεται από τον εαυτό τους Ποια προέρχεται από το Θεό και ποια από τους δαίμονες. Οι δαίμονες δεν προτρέπουν ευθύ εξ αρχής όλα τα αντίθετα. Γι' αυτό και είναι σκοτεινό πραγματικά και δυσεπίλητο το πρόβλημα αυτό. Με τους δύο αισθητούς οφθαλμούς φωτίζεται το σώμα. Με την αισθητή και νουερά διάκριση λαμπρίνονται οι οφθαλμοί της καρδιάς. Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος ή Ιωάννου του Συναίτου μέρος τρίτων μια σύντομη ανακεφαλαίωση των προηγουμένων λέγεται ο λόγος αυτός και διακρίσεως ο τρίτος Η βέβαια πίστης είναι μητέρα της αποταγής και το αντίθετο είναι εξίσου φανερό. Η ακλόνητη ελπίδα είναι η θύρα της απροσπαθίας και το αντίθετο είναι εξίσου φανερό. Η αγάπη προς το Θεό είναι αιτία της ξενιτείας και το αντίθετο είναι Είναι εξίσου φανερό. Δεύτερον, η υποταγή που γέννησε την καταδίκη του εαυτού μας και η όρεξη της πνευματικής υγείας. Μητέρα της εγκρατείας είναι οι του θανάτου και η διαρκής μνήμη της σχολής και του όξου του Δεσπότου Χριστού. Προπόθεση και συνεργός της σοφροσύνης και της καθαρότητος είναι η ησυχία. Θράψη της εργικής πυρώσεως είναι η νηστεία και αντίπαλος των εσχρών λογισμών η συντριβή του νου. Η πίστης και η ξενιτεία είναι θάνατος της φιλαργυρίας. Η ευσπλαχνία και η αγάπη παρέδωσαν το σώμα σε θυσία. Η εκτενής προσευχή είναι όλεθρος της ακιδίας. Η μνήμη της κρίσεως είναι πρόξενος πνευματικής προθυμίας. Θεραπεία του θυμού είναι αγάπη της ατιμόσεω, η και ευσπλαχνία. Τέταρτον, η εκτιμοσύνη καταπνίγει τη λύπη η απροσπάθεια προς τα αισθητά πράγματα οδηγεί στη θεωρία των αερών. Η σιωπή και η ησυχία καταπολεμούν την γενοδοξία. Αν όμω βρίσκεσαι ανάμεσα στους ανθρώπους, χρησιμοποίησε την ατιμία. Όπως είπαμε, καλύτερα για ατιμία να λέμε ατίμωση, γιατί στρέφεται στον ίδιο τον εαυτό μας. Να μας ατιμάζουν δηλαδή οι άλλοι αυτό να αγαπάμε. Πληροφορεί του μοναχού ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Πέμπτον, την εξωτερική και ορατή υπερηφάνεια, τη θεράπευσαν, η φτώχεια, οι θλίψει και οι παρόμοιες καταστάσεις. Την δε εσωτερική και αόρατη υπερηφάνεια, εκείνος που είναι προαιωνίως αόρατος, δηλαδή ο Θεός. Όλα τα αισθητά ερπετά τα φωνεύει το ελάφι και όλα τα νοητά η ταπείνωση. Είναι δυνατόν, με παραδείγματα από τη φύση, να διδασκόμεθα καλώς όλα τα πνευματικά πράγματα. Έκτον, όπως είναι αδύνατο να αποβάλει ο όφης το παλιό του δέρμα εάν δεν εισχωρίσεις σε στενή τρύπα, έτσι κι εμείς, δεν θα αποβάλουμε τις παλιές προλήψεις και την ψυχική παλαιότητα και το χιτόνα του παλαιού ανθρώπου, αν δεν περάσουμε από τη στενή και τεθλιμμένη οδό της νηστείας και της ατιμίας. Εβδομον. όπως τα πολύσαρκα πτηνά δεν μπορούν να πετάξουν στον ουρανό, έτσι και εκείνος που τρέφει και περιποιείται τη σάρκα του... 8. Ο ξηραμένος βόρβαρος δεν ικανοποιεί πλέον τους χείρους και η σάρκα που μαράφηκε δεν αναπάυει πλέον τους δαίμονες. 9. Όπως πολλές φορές τα πολλά ξύλα πνίγουν και σβήνουν τη φωτιά δημιουργώντα υπερβολικό καπνό έτσι πολλές φορές και η υπέρμετρη λύπη καπνίζει γεμίζει σκότος την ψυχή και ξεραίνει το ίδωρο των δακρύων. Δέκατον Όπως αποτριγχάνει ο τυφλός τοξότης στο στόχο του, έτσι αποτριγχάνει και καταστρέφεται και ο υποτακτικός που αντιλέγει. Ενδέκατο Καθώς το κοφτερό σίδερο μπορεί να οξύνει ένα άλλο ακατέργαστο, έτσι και ο πρόθυμος αδελφός έσωσε πολλές φορές το ράθιμο. Δεκατον Όπως τα αυγά των ορνήθων που ζεσταίνονται στον κόλπο του στήθου ζωογονούνται, έτσι και οι λογισμοί που δεν φανερώνονται με την εξομολόγηση γίνονται έργα. Δεκατον τρίτον όπως οι ύπη που τρέχουν αμυλώνται μεταξύ τους, συναγωνίζεται δηλαδή, έτσι και μέσα στην καλή συνοδεία ο αδερφός διαγύρει τον άλλον. Δέκατον τέταρτον. Όπως τα σύννεφα αποκρύπτουν τον ήλιο, έτσι και οι πονηρέ σκέψεις σκοτίζουν και καταστρέφουν τον νου. Δέκατον πέμπτον. Όπως αυτός που έλαβε την καταδικαστική απόφαση και οδηγείται προς την εκτέλεση, δεν μιλάει για τα θέατρα. Έτσι και εκείνο που πενθεί ειλικρινά, δεν θα αναπαύσει ποτέ την κοιλιά του. Δέκατον έκτον Όπως οι φτωχοί που βλέπουν τους θρησαυρούς του βασιλέως, αισθάνονται περισσότερο τη φτώχεια τους, έτσι και η ψυχή που μελετά τις μεγάλες αρετές των πατέρων ταπεινώνει οπωσδήποτε περισσότερο το φρόνημά της. Όπως το σίδερο που χωρίς να το θέλει σπέβδει στο μαγνήτη, κολλάει επάνω του διότι έλκεται από κάποια μυστική φυσική δύναμη έτσι και εκείνοι που χρόνισαν στις κακέ τους συνήθεις τυρανούνται από αυτές. Δέκατον όπως το λάδι γαλεινεύει τη θάλασσα και παρά τη θέλησή της, έτσι και η νηστεία σβήνει αντελώς τις αρκικές πυρώσεις και παρά τη θέλησή της. Δέκατον Ένατον Όπως το ήδορ όταν πιεστεί ανυψώνεται, έτσι πολλές φορές και η ψυχή που πιέστηκε από διάφορους κινδύνους, ανυψώθηκε προς το Θεό με τη μετάνοια και σώθηκε. Ικοστόν. Όπως εκείνος που κρατάει αρώματα, προδίδεται χωρίς να το θέλει από την ευωδία των αρωμάτων, έτσι και όποιο έχει μέσα του το πνεύμα του Κυρίου, αναγνωρίζεται από τα λόγια του και την ταπεινοφοροσύνη του. 21. Όπως ο ήλιος με το φως του δείχνει το χρυσάφι και το κάνει να λάμπει, έτσι και η φανερώνει αυτόν που την έχει. 22. Όπως οι άνεμοι αναταράζουν το βυθό της θαλάσσης, έτσι και ο θυμό ταράζει περισσότερο απ' όλα το νου. 23. Όπως όσα δεν είδε ο άνθρωπος με του οφθαλμούς του, δεν επιθυμεί και τόσο πολύ να τα γευθεί, έτσι κι αν τα άκουσε. Έτσι κι όσοι έμειναν αγνεί στο σώμα, έχουν εξαιτία αυτού του γεγονότος ελαφρώτερους πειρασμού. 24. Όπως οι κλέφτες δεν πλησιάζουν εύκολα στον τόπο που βλέπουν βασιλική φρουρά και όπλα έτσι και εκείνο που ένωσε την καρδιά του με την προσευχή, δεν κλέπτεται εύκολα από τους νοητούς λίστες. Νοητοί ληστές είναι οι λογισμοί. 25. Όπως η φωτιά δεν γίνει χιόνι, έτσι και αυτός που ζητάει τις τιμές του κόσμου δεν θα απολαύσει τις τιμές της μελούσης ζωής. 26. Όπως πολλές φορές μία σπίθα κατέκαυσε ένα ολόκληρο μεγάλο δάσος. Έτσι και μια ενάρετη πράξη συνέβη να εξαλείψει πλήθος από μεγάλα πτέσματα. 27. Όπως δεν είναι δυνατό να φωνεύσει κανείς ένα άγριο θηρίο χωρίς όπλο... Έτσι δεν είναι δυνατόν να αποκτήσει την αοργησία χωρίς ταπείνωση. 28. Όπως είναι αδύνατο σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους, να ζήσει κανείς χωρίς τροφή. Έτσι είναι αδύνατο ο άνθρωπος που επιθυμεί τη σωτηρία του να δείξει μέχρι το θάνατό του έστω και για μια στιγμή αμέλεια. 21. Όπως η ηλιακή ακτίνα που ισχωρεί από κάποιο μικρό άνοιγμα στο σπίτι, το φωτίζει τόσο ώστε να διακρίνεται και η πιο λεπτή σκόνη που αιωρείται στον αέρα, έτσι και ο φως του Θεού, εισερχόμενο στην καρδιά του ανθρώπου, τις φανερώνει όλα τα αμαρτήματά της. 22 όπως τα λεγόμενα καβούρια συλλαμβάνονται εύκολα, διότι βαδίζουν άλλοτε μπρο και άλλοτε πίσω, έτσι και η ψυχή που άλλοτε γελά, άλλοτε πενθεί και άλλοτε ζει με τρυφή, δεν είναι δυνατόν να κατορθώσει τίποτε. 31. Όπω Όπως οι κοιμόμενοι κλέπτονται εύκολα, έτσι και όσοι ασκούνται στην αρετή κοντά στον κόσμο. Τριακοστόν δεύτερον Όπως εκείνος που παλεύει με λιοντάρι, αν στρέψει αλλού το βλέμμα του, εξοντώνεται αμέσως, έτσι και εκείνος που παλεύει με τη σάρκα, αν τις προσφέρει ανάπαυση. Τριακοστόν όπως κινδυνεύουν να πέσουν όσοι ανεβαίνουν σε σαθρή σκάλα, έτσι κάθε τιμή και δόξα και εξουσία καταρρύπτουν τον κατοχό τους, επειδή αυτές έρχονται σε αντίθεση με την ταπεινοφοροσύνη. Τριακοστόν Όπως είναι αδύνατο να μην σκέπτεται ο πεινασμένο το ψωμί, έτσι είναι αδύνατο να μην σκέπτεται το θάνατο και την κρίση εκείνος παγωνίζεται για να σωθεί. 35. Όπω Όπως το νερό σβήνει τα γράμματα, έτσι και το δάκρυ μπορεί να σβήσει τα πτέσματα. Τριακοστόν Όπω Όπως μερικοί που δεν έχουν νερό, σβήνουν με άλλο τρόπο τα γράμματα. Έτσι υπάρχουν και ψυχές που στελούν τα δακρύων, και γι' αυτό τρίβουν και αποξέουν τις αμαρτίες τους με τη λύπη, τους θεναγμούς και τη σκυθροπότητα. 307. Όπως από το πλήθος της κουπριάς προέρχεται πλήθος σκουλίκια, έτσι και από το πλήθος των φαγητών προέρχονται πλήθος αμαρτολών πτώσεων και πονηρών λογισμών και ακαθάρτων ονείρων. Όπως ο τυφλός δεν βλέπει να βαδίζει, έτσι και ο κνηρός δεν μπορεί να δει το καλό και να το πράξει. 31. ένατον Όπως εκείνος που έχει δεμένα τα πόδια δεν μπορεί να βαδίσει εύκολα, έτσι και αυτοί που θησαυρίζουν χρήματα δεν μπορούν να ανεβούν στον ουρανό. 40. Όπως η πρόσφατη πληγή θεραπεύεται εύκολα, έτσι Αντιθέτω στα χρόνια τραύματα της ψυχής θεραπεύονται δυσκολότερα. Αν βεβαίως θεραπεύονται. 41 Όπως είναι αδύνατο να βαδίζει ο νεκρός, έτσι είναι αδύνατο να σωθεί ο απελπισμένος. 42 Αυτός που έχει ορθεί πίστη κι όμως διαπράττει αμαρτίες μοιάζει με πρόσωπο που δεν έχει οφθαλμούς. Αυτός που δεν έχει πίστη και όμως πράττει ίσως μερικά καλά, μοιάζει με εκείνον που αντλεί νερό και το χύνει σε ένα τρυπημένο πιθάρι. 44. τέταρτων Όπως το πλοίο που έχει καλό κυβερνήτη φτάνει με τη βοήθεια του Θεού, σώ στο λιμάνι, έτσι και η ψυχή που έχει καλό ποιμένα Ανεβαίνει εύκολα στον ουρανό, ώστε κι αν έχει, έστω και αν έχει διαπράξει πλήθος κακών. Τεσσαρακοστών πέμπτων Όπως αυτός που δεν έχει οδηγό χάνει εύκολα το δρόμο, έστω και αν είναι πολύ έξυπνος, έτσι και εκείνος που προχωρεί αυτοκυβέρνητος στη μοναχική ζωή εύκολα χάνεται, έστω και αν κατέχει όλη τη σοφία του κόσμου. 46 Όταν κάποιος ασθενεί κατά το σώμα και έχει διαπράξει και βαριά αμαρτήματα, αυτός σας ακολουθεί το δρόμο της ταπενώσεως και των διαφόρων μορφών των εκδηλώσεών της, διότι δεν πρόκειται να βρει αλλού τη σωτηρία. 407. Όπως δεν είναι δυνατόν αυτός που επέρασε μακροχρόνια ασθένεια να αποκτήσει την υγεία του μέσα σε μια στιγμή, έτσι δεν είναι δυνατόν να νικήσουμε διαμοιά στα πάθη μας ή έστω και ένα πάθος μας. Να παρατηρήσει σε τι μέτρα βρίσκεται σε κάθε πάθος και σε κάθε ερωτή που βρίσκεσαι και έτσι να αντιληφθείς καλύτερα την πρόοδό σου. 48. Όπως ζημιώνονται όσοι ανταλάσουν το χρυσό με τη λάσπη, έτσι και όσοι διηγούνται και αποκαλύπτουν τα πνευματικά για να κερδίσουν κάτι από τα υλικά. 149. Την άφεση των αμαρτιών πολλοί την απέκτησαν σύντομα, αλλά την απάθεια κανής. διότι αυτό απαιτεί πολύ χρόνο και πόθο και βοήθεια του Θεού. 159. Ας αναζητήσουμε να βρούμε ποια θηρία ή πτηνά μας επιβουλεύονται τη σπορά πια στη βλάστηση και πια στο θερισμό, ώστε να στείλουμε κάθε φορά τις ανάλογες παγίδες. 51. Όπως δεν είναι σωστό να αυτοκτονήσει κάποιος επειδή έχει πυρετό, έτσι δεν πρέπει κανείς να περιπίπτει στην απόγνωση ποτέ μέχρι τελευταία αναπνοής. Πεντηκοστό δεύτερο Όπως είναι άσχημο εκείνος που έθαψε τον πατέρα του, επιστρέφοντας από την κηδεία να κατευθυνθεί σε Γλέντι και σε γάμο, έτσι ανάρμοστοι σε όσους θρηνούν τις πτώσεις τους, να επιζητούν στην παρούσα ζωή από τους ανθρώπους τιμή, ανάπαυση ή δόξα. 53 τρίτον όπως άλλες είναι οι κατοικίες των ελευθέρων πολιτών και άλλες των καταδίκων, έτσι πρέπει να ξεχωρίζει κανείς τελείως την κατάσταση και τη ζωή των πενθούντων και των ενόχων από των ανενόχων. Πέντη κοστό τετάρτο Περιδιακρίσεως ο λόγος τρίτος Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος. Όπως το στρατιώτη που πληγώθηκε βαριά στο πρόσωπό του κατά τον πόλεμο, ο βασιλεύς δεν τον αποβάλλει από το στράτευμα, αλλά μάλλον τον προβιβάζει σε ανωτέρα τάξη, έτσι και το μοναχό που κινδυνεύει και υποφέρει πολλά από τους δαίμονες, ο Επουράνιος Βασιλιάς τον Στεφανώνι. Πεντηκοστών Πέμπτον η αίσθηση που διαθέτει η ψυχή είναι ένα ιδίωμά τη. Η δε αμαρτία είναι κόλαφος αυτής της αισθήσεως. Η συνέσθηση είναι αυτή που επιφέρει την κατάπαυση ή τη μείωση του κακού και είναι τέκνο της Η δε συνείδηση είναι ο λόγος και ο έλεγχο του φύλακά μας Αγγέλου, ο οποίος μας δόθηκε στο βάπτισμα. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ότι οι αβάπτιστοι δεν αισθάνονται έντονε τύψεις για τις κακές τους πράξεις, αλλά πολύ ελαφρές. Η ελάτος του κακού γεννά την αποχή από το κακό. Η αποχή από το κακό είναι αρχή της μετανοίας, η αρχή της μετανοίας είναι αρχή της σωτηρίας η αρχή της σωτηρίας είναι η καλή πρόθεσης η καλή πρόθεσης γεννάει τους κόπους αρχή των κόπων είναι οι αρετές η αρχή των αρετών είναι το άνθος της πνευματικής ζωής το άνθος της αρετής είναι η αρχή της πνευματικής εργασίας η πνευματική εργασία είναι τέκνο της αρετής και αυτής τέκνο η συνέχιση και η συχνότηση της εργασίας. Καρπός και τέκνο της συνεχούς και επιμελούς εργασίας είναι η έξεις, δηλαδή η μόνιμη συνήθεια και τέκνο της έξεως είναι η πίωση το πείμε ο να γίνει δηλαδή αρετή ένα με την ψυχή δηλαδή φυσική κατάστασή της. Η πίωσης στο καλό γεννά το φόβο του Θεού. Ο φόβος γεννά την τήρηση των εντολών, είτε των επιρωνίων, είτε των επιγείων. Η τήρηση των εντολών είναι απόδειξη της αγάπης μας προς το Θεό. Αρχή της αγάπης είναι το πλήθος της ταπινόσους το πλήθος δε τη είναι θυγατέρα της απαθία, και η απόκτηση της απαθία είναι η πληρότης της αγάπης. Δηλαδή, η πλήρης κατοίκησης του Θεού σε όσου έγιναν με την απάθεια την καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται όπως λέει το πέμπτο κεφάλαιο του Ματθαίου στο στίχο 8, ο Κυριός μας. Αυτή η δόξα Του εις σεώνας. Αμήν.